Ήδη διανύσαμε την πρώτη εβδομάδα των νηστιών τη λεγωμένη καθαρά εβδομάδα και βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο των αρετών βρισκόμαστε στη διάρκεια του πνευματικού αγώνα όπου πλέον στο τέλος περιμένει ο Κύριος να μας στεφανώσει διότι αυτό είναι το τέλος του κάθε αγώνα όπως και εδώ στον κόσμο αγωνίζονται οι αθλητές και στο τέλος δεν μένουν χωρίς βραβείο έτσι και στους πνευματικούς αγώνες είναι αδύνατον ο Κύριος να μην επιβραβεύσει αυτούς οι οποίοι ήθελαν να αγωνιστούν. Και, δε, και λέω ήθελαν να αγωνιστούν διότι αυτό βραβεύει ο Κύριος. Δεν βραβεύει το αποτέλεσμα διότι το αποτέλεσμα είναι δικό Του. Αυτός μας δίνει τη δύναμη και με τη δύναμη αυτού καταφέρνουμε ό,τι καταφέρνουμε. Επιβραβεύει όμως ο Κύριος τη θέλησή μας τη διάθεσή μας για αγώνα και αυτή ακριβώς είναι που μετράει. Στο τέλος λοιπόν περιμένει ο Κύριος να επιβραβεύσει τους αθλητές, τους αγωνιστές. Όμως να έχετε υπόψη σα ότι στον αγώνα αυτόν Έρχονται πολλά εμπόδια και εμπόδια και από τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά. Εμπόδια από το διάβολο και αρνητικά αλλά και θετικά. Τι εννοώ θετικά και αρνητικά. Τι εννοώ από δεξιά και από αριστερά. Επειδή νηστεύεις, επειδή προσεύχεσαι, επειδή πηγαίνεις στις ακολουθίες της Εκκλησίας που όντως αυτή την περίοδο αυξάνονται, επειδή κάνεις επιτέλους κάτι, έρχεται ο πόλεμος πρώτα από τα δεξιά και ακούς γαργαλιστικές φωνές μέσα στα αυτιά σου ότι μπράβο σου, τι καλά που κάνεις, και τι είσαι εσύ και πόσο μεγάλος είσαι εσύ και πως τα βλέπει ο Θεός αυτά που κάνεις εσύ και τι βραβεία σου ετοιμάζει ο Θεός και εσένα σε θαυμάζουν οι άγγελοι, σε θαυμάζουν οι άγιοι για αυτά που κάνεις και τέτοια πράγματα που κάνεις εσύ άλλοι δεν μπορούν να τα κάνουν και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, είπαμε, στα αυτιά μας με ιδιαίτερα γαργαλιστικό τρόπο και μας ενθουσιάζουν και μας μπουχτίζουν με ψεύτικες ιδέες και με πλάνε απόψεις γύρω από το όνομά μας και γύρω από την προσωπικότητά μας εντός εισαγωγικών. Και αυτές φωνές του διαβόλου είναι. Διότι ο διάβολος δεν ξέρει να πολεμάει μόνο από τα αριστερά. Είναι μάστορας ο διάβολος Είναι αυτός που σας έχω πει και άλλη φορά Τόλμησε να πάει να πολεμήσει τον ίδιο τον Κύριο Μην τον θεωρείτε μικρόν Ούτε να θεωρείτε ότι εσείς είστε οι δυνατοί για να νικήσετε τον διάβολο Το όνομα του Χριστού τον νικάει Με το όνομα του Χριστού λένε οι Άγιοι μάστιζε πολεμίου. Ιδιαιτέρως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ίσου ονόματι μάστιζε πολεμίους Έχει ο διάβολος τρόκους. Μας έλεγε ο Άγιος κατηχητής μας Ότι ο διάβολος είναι μάστορας με πήρα δέκα χιλιάδων χρόνων Και μας έλεγε θα τα βάλει εσύ μαζί του και όντως έτσι είναι, είδες μερικοί κοκορεύονται εδώ από μας, τους ανθρώπους και λέει εγώ έχω πήρα 50 χρόνια στη δουλειά και να μου κάνεις μάθημα, εγώ έχω πήρα 60 χρόνια στη δουλειά και να μου πεις εσύ πως θα το κάνω. Για βάλε λοιπόν ο διάβολος που όντως έχει πήρα 10.000 χρόνων, 10.000 χρόνια πειράζει τους ανθρώπους και ίσως και περισσότερα. «Για βάλε λοιπόν να δεις πόσους έχει ρίξει, όλους τους έριξε, όλους τους έριξε, πλην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπεραγίας του Οτόκου, όλους τους άλλους τους έριξε. Βλέπεις ποιος είναι ο διάβολος, γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες μην αποβλακώνεσαι με τους λογισμούς που σου βάζει στο μυαλό σου». Και όταν ακούς τέτοιους θετικούς λογισμούς, εγκομιαστικούς λογισμούς, κάνε το σταυρό σου και λέγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ισόν με. Δεν είναι η φωνή του Θεού που λένε μερικοί ανόητοι. Ο Θεός δεν επεφημεί, ο Θεός δεν κολακεύει, ο Θεός απλά παρηγορεί. Όταν ακούς όμως επένους μέσα σου... Σημαίνει ότι άλλος είναι ο επισκέπτης Σημαίνει ότι άλλος ήρθε Να βάλει την ουρά του Γι' αυτό Συνέχισε μεν τον αγώνα σου Αλλά μην δίνει σημασία Σε αυτές τις φωνές Σε αυτά τα δίθεν επινετικά λόγια Που έρχονται Ουσιαστικά όχι να σε επενέσουν Αλλά να σε ρίξουν Αυτό έλεγα προηγμένος Με τα παιδιά που με έφερναν εδώ Δεν είναι πάντοτε καλό ο έπαινος δεν είναι πάντοτε καλό η δόξα και η τιμή δεν είναι πάντοτε καλό θα έλεγα ποτέ δεν είναι καλό το να υψώνεσαι από οποιονδήποτε το να σε ανεβάζουν ψηλά διότι όσο ψηλά ανεβαίνεις τόσο μεγαλύτερο θα είναι ο κρότος που θα κάνεις όταν θα πέσεις κάτω διότι αυτό ξέρει και κάνει ο διάβολος σε βάζει πάνω στα φτερά τους, ανεβάζεις, ανεβάζεις, ανεβάζεις και μετά φεύγει από κάτω και είσαι πλέον στον αέρα πέφτοντας και είναι η πτώση αυτού μεγάλη, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό μη σκαρφαλώνεις στα φτερά του δαίμονα. Καλύτερα κάτσε κάτω, καλύτερα να είσαι κάτω από όλους, καλύτερα να ζεις περιφρονημένος από όλου, καλύτερα να είσαι ο ταπεινότερο όλων να σε πατούν όλοι διότι κακό δεν πρόκειται να σου κάνουνε. Κακό επιφυλάσσεται σε αυτόν που υψώνεται. Εκείνος που υψώνεται θα πέσει. Έχουμε τον πόλεμο από τα δεξιά, έχουμε και τον πόλεμο όμως από αριστερά. Και αυτός πόλεμος του διαβόλου, ποικίλος ο πόλεμος, πολύμορφος ο πόλεμος, από που μπορεί σε χτυπάει Από που βρίσκει πόρτες έρχεται να τρουπώσει Και ο πόλεμος από τα αριστερά είναι ο κλασικός, ο γνωστός πόλεμος Είναι αυτός ο πόλεμος με τον οποίο θα έρθει να σε επισκεφθεί Είτε με τη λεμαργία Είτε με την όσφρηση Ειδικά αυτές τις ημέρες Όταν μυρίζεσαι κάτι το οποίον σου καργαλάει τις ορέξεις σου και θέλεις να το δοκιμάσεις, θέλεις να το φας ενώ ξέρεις ότι είναι απαγορευμένο και εκεί έρχεται στο αυτί σου όπως πήγε στο αυτί της έβας και σου λέει τι είναι αυτό, μεγάλο πράγμα είναι φάει σιγά, κολάστηκε, με μια πουκιά που θα βάλεις στο στόμα σου με μια κουταλιά γλυκό που θα δοκιμάσεις με μια, με μια κουταλιά λάδι που θα βάλεις στο φαΐ σου, τόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Πρόσεξε όμως, διότι το αμάρτημα δεν είναι η κουταλιά το λάδι, ούτε η κουταλιά το γλυκό. Το αμάρτημα είναι η περιφρόνηση του νόμου του Θεού. Το αμάρτημα είναι το ότι ακούσε εκείνη την ώρα το διάβολο και αδιαφορείς για τη φωνή του Θεού. Έτσι λέει ένας Άγιος που διαβάζουμε τώρα εκεί στο σπίτι δεν ήταν λέει τόσο μικρό το αμάρτημα της Σέβας όπως νομίζουμε ότι ήτανε. Άλλωστε γι' αυτό και ο Κύριος παρενέβει δυναμικά και πλέον όλο το ανθρώπινο γένος ταλαιπωρείται στην αμαρτία. Το αμάρτημα της Σέβας δεν ήταν ότι έφαγε μια αδαγκονιά το αμάρτημα της Εύας δεν ήταν μόνον ότι εδοκίμασε από τον καρπό. Το αμάρτημα της Εύας ήταν ότι ευλαστήμησε τον Θεό. Εκείνο ήταν το αμάρτημα της Εύας. Συγκατατέθηκε στη βλαστήμια κατά του Θεού. Διότι εκείνη την ώρα βλαστημάει ο διάβολος τον Κύριο και τις λέει ότι ο Χριστός σου είπε ψέματα που δεν υπάρχει χειρότερη βλαστήμια από αυτή και αυτή το παραδέχεται μέσα της ότι όντω ο Χριστός μου λέει ψέματα ο Θεός μου λέει ψέματα με κορόιδεψε ο Θεός αυτή είναι η αμαρτία μη μένεις σας το έχω πει και άλλη φορά μη μένεις στο αμάρτημα τι έκανα ένα ψεματάκι είπα Τί έκανα τι έγινε σιγά έφαγα μια κουταλιά λάδι, μια κουταλιά ένα μεζέ. Ούτε το μεζέ είναι ούτε η κουταλιά το γλυκό είναι ούτε η κουταλιά το λάδι είναι. Ούτε το κομμάτι το τυρί είναι. Το αμάρτημα είναι η περιφρόνηση του νόμου του Θεού. Και η περιφρόνηση του νόμου του Θεού σημαίνει βλαστημία κατά του Θεού. μη σας αποχαυνώνει ο διάβολος και νομίζεις ότι δεν έγινε και τίποτα πως δεν έγινε όταν ο Θεός δίνει εντολή και εσύ την περιφρονείς και εγώ την περιφρονώ δεν έγινε τίποτα για να σε ρωτήσω εσένα που είσαι πατέρας, που είσαι μάνα λες του παιδιού σου μην αγγίξεις εκεί που ξέρεις, εκεί και να αγγίξει τι είναι, Έσταξε λίγο λάδι, λέω. Μην αγγίξει εκεί. Εκείνο πάει. Πειρασμό το βάζει. Μην αγγίξει εκεί. Εκείνο πάει. Μην αγγίξει εκεί. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Θα κοιτάξει αν άγγιξε το λάδι ή θα κοιτάξει την περιφρόνηση που σου έκανε. Θα του ένα μπάτσο. Τα του μια στο χέρι, όχι διότι έγινε τόσο σοβαρό πράγμα. Δεν μένει στην πράξη. Μένει στην περιφρόνηση που σου έκανε, ότι δεν σε ακούει. Έτσι θα μετράς και εσύ το δικό σου το αμάρτημα και εγώ το δικό μου το αμάρτημα απέναντι στον Κύριο. Με προειδοποίησε και με προειδοποιεί, με συγχώρησε μία, με συγχώρησε δύο, με συγχώρησε τρεις, με συγχώρησε δεκατρεις, με συγχωράει χίλιες φορές με την εξομολόγηση. Ώως πότε θα γίνομαι ασυνείδητος και απέναντι του. Εκείνο είναι το αμάρτημα. Ο διάβολος σε αποκοιμίζει και σου λέει δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνε τίποτα, πώς δεν γίνεται τίποτα είναι και παρα είναι. και πολύ μεγάλο αμάρτημα μάλιστα γι' αυτό είδατε τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφό και το έχω βάλει και σαν σαν τίτλο στο πρώτο βιβλίο μαζί με το πρόσεχε αυτό που έχω βάλει δίπλα βλέπετε υπάρχει και ένα ρητό από την Αγία Γραφή ο χτέσας ενενή γέγονε πάντων ένοχος αυτός που έπεσε λέει σε μία αμαρτία δεν έπεσε σε μία αμαρτία κατεπάτησε όλο τον νόμο μα γιατί θα μου πείτε είπα ένα ψέμα και άρα εγώ κατεπάτησα και το νόμο περί και το νόμο περί συκοφαντία και το νόμο περί πορνεία και το νόμο περί φόνου. Και... Βεβαίω! Γιατί αυτή η μία αμαρτία δεν είναι μια αμαρτία όπω αμαρτια όπως εμείς θέλουμε να τη βλέπουμε, είναι η βλαστιμία κατά του νομοθέτη. Είναι η βλαστιμία κατά του Θεού. Εκεί θα βλέπεις Τη ρίζα θα βλέπεις Δεν θα βλέπεις μόνο ένα καρπό σάπιο Που είναι η κάθε αμαρτία Θα βλέπεις ολόκληρο το δέντρο Που παράγει αυτούς τους άθλιους καρπούς Αυτούς τους βρωμερούς καρπούς Που λέγονται αμαρτίες Και η ρίζα είναι Η περιφρόνησης του νομοθέτη Η περιφρόνησης του νόμου του Θεού Ο πατήρ Παΐσιος για παρεμφερέστε, μα ξέρετε τι έλεγε. Άμα λέει αρχίσεις και ψαλίδι και λες το ένα δεν πειράζει, κόβει. Δεν γίνει τίποτα, δεν γίνει τίποτα. Κόψε από εδώ, κόψε από, εκεί. κόψε από εκεί, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί. Στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Και το ίδιο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εάν άρξομεν καταφρονήν των μικρών, εβι τα μεγάλα ήξομεν ταχαίως. Εάν αρχίσεις και λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα τούτο, δεν είναι τίποτα εκείνο, σιγά σιγά θα προχωράς και θα εκμηδενίζεις και τα μεγάλα αμαρτήματα. Εφόσον η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει το κάθε τίος αμάρτημα, δεν μπορείς εσύ να το μειώνει και να το αφαιρείς από τη λίστα των αμαρτιμάτων. Επομένως προχωράει ο αγώνας αγαπητοί μου αδελφοί περιφρονήστε τις φωνές του πονηρού ο οποίος έρχεται είτε να σας απογοητεύσει και να σας δώσει μία απελπισία ότι δήθεν είναι πολύς ο αγώνας και θα καμφθείς και θα κουραστείς και δεν τα καταφέρεις και θα πεθάνεις και θα πάθεις υπογλυκαιμία και θα πάθεις το ένα και θα πάθεις το άλλο δεν παθαίνεις τίποτα <σκυρίζει> Περιφρόνησε αυτή τη φωνή αλλά μην ακούς και την άλλη φωνή ότι εσύ είσαι Άγιος γιατί είπαμε έρχεται και μιλάει με δύο λαλιέ. η μία λαλία είναι η λαλιά της απογοήτευσης και η άλλη είναι η ενθουσιώδης ότι δήθεν έγινες άγγελος του Θεού με την ιστιά Σου. Έφτασες στα ύψη, ξεπέρασες το Μέγα Αντώνιο, ξεπέρασες τους Αγίου Εσύ, εσύ. Ούτε τη μία ούτε την άλλη. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με και βοήθησέ με Κύριε να πράξω το θέλημά Σου. Αυτό θα είναι το σύνθημά Σου και το σύνθημά μου. Πάντοτε στους αγώνες μας ιδιαίτερος δε τώρα στον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τώρα συνεχίζομαι στο ιερό κείμενο των παροιμιών του Σολομόντος συνεχίζομαι επαναλαμβάνοντας φυσικά όπως πάντοτε τους στίχους τους οποίους ερμηνεύσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Και εκεί στους στίχους τους προηγούμενους των 17 και των 18 δηλαδή εκεί μας έδειξε ο Κύριος την αξία του πραγματικού και ειλικρινούς φίλου πόσο ένας φίλος πραγματικός, σωστός μπορεί να σε βοηθήσει αλλά και πόσο ένας φίλος ψευδής μπορεί να σε, κατα... να σε καταστρέψει. Αδελφός ή παδελφού βοηθούμενος λέγει η Αγία Γραφή ως ο χειρά όταν ο ένας Βρίσκει άλλον έναν και οι δύο αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους, τότε χτίζουν μία οχυρά πόλη που δεν μπορεί να την προσβάλει ο διάβολος. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είδατε τι είπε ο κύριο, ή τρεις συγνιγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι η τρει συνηγμένοι στο εμων ονομα εκει μια η αυτών. αυτον για φαντάσου εκεί που έχεις σήμερα κάτι φίλους κάτι φιλενάδε καρακάξες που κάθεσαι και καπνίζεις και κάθεσαι και πίνεις καφέδες και λες ένα σωρό βλακίες σωρο... για φαντάσου να είχε φιλονάδες πνευματικού περιεχομένου με τις οποίες να συζητάς πνευματικά θέματα να κοιτάς να αγωνίζεσαι η μία να βοηθάει την άλλη πνευματικά φαντάσου τι μπορεί να χτίσει. Φαντάσου τι οχυρό βάζεις γύρω από την ψυχή σου που πλέον ο διάβολος δεν μπορεί να σε προσβάλλει και να σε καταστρέψει γιατί έχεις και τον πραγματικό φίλο δίπλα σου με τον οποίο συζητάς τα πάντα και είπαμε κατ' επέκταση ποιος είναι ο καλύτερος φίλος είναι εκείνος ο πνευματικός σου πατέρας εκείνος ο οποίος πονάει για σένα, εκείνος ο οποίος προσεύχεται για σένα, ο πραγματικός, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και πνευματικοί πατέρες πολύ ταπεινοί, πολύ χαμηλοί, που έχουν ξεχάσει και ξεχνούν δυστυχώς το που πρέπει να βρίσκονται και το ποια ευθύνη έχουν απέναντι στα πνευματικά τους παιδιά. Αυτός ο πνευματικός πατέρας που προσεύχεται για σένα Αυτός Η προσευχή του κάνει θαύματα Εάν την επικαλεστείς Ο Θεός για χάρη σου Και για χάρη της προσευχής εκείνου Θα γυρίσει τον κόσμο όλο ανάποδα Προκειμένου να σου κάνει αυτό που πρέπει να σου κάνει Αυτή είναι η προσευχή του πνευματικού Αυτή την προσευχή κοίταξε πάντοτε να εκμεταλλεύεσαι. Αυτή την προσευχή κοίταξε πάντοτε να δίνεις σημασία τεράστια. Διότι με αυτή την προσευχή ο Κύριος σε έχει τάξει να μπει στον παράδεισο. Αν δεν προσευχηθεί για σένα ο πνευματικός σου δεν παίγεις στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνεις. Εάν όμως Προσευχηθεί για σένα, τότε σίγουρα να ξέρεις ότι θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Βρέσε φίλο λοιπόν, φίλο πραγματικό, φίλο ειλικρινή, φίλο που να μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά και όχι τυπικά. Έχω λέει τη φιλενάδα μου και τώρα στη δύσκολη στιγμή, λέει με στηρίζει, μου λέει λόγια μου λέει με, με καλμάρι ξέρω εγώ τι και τι σου λέει Χωρί έτονε που σε στενοχωράει χωρί έτονε ωραίος φίλος ωραία φιλενάδα πολύ ωραία συμβουλή έμεινε σε έγκυο σαν επιθύμητη η φίλοι να, να φίλοι να σου πετύχουν να φίλοι λουλούδια Διώχτων αυτόν Αυτός δεν είναι φίλος Αυτός τον έστειλε ο διάολος κοντά σου Για να σε καταστρέψει λίγο γάλα Τι έχεις ζαλίστηκες λίγο γάλα Μπράβο Ωραίες συμβούλες Πήγαινε στο πνευματικό σου καλύτερα δεν σου λέει τέτοια κουβέντα, δεν την αφήνει ο διάολος να ξεστομίσει τέτοιο λόγο, να πας στο πνευματικό, μα ο πνευματικός θα σου πει το σωστό. Πηγαίνε στο πνευματικό σου καλύτερο να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Εκείνος θα τα ζυγίσει τα πράγματα, εκείνος θα σου μιλήσει με πνεύμα Άγιο. Άσε τι σου λέει ο ένας, ο, ο Δίνα και ο Μπήξε και ο δίξε και η μία και η άλλη. Να έχουμε πνεύμα Θεού αδελφοί μου και να διακρίνουμε. Είδατε τι είπε ο Κύριος, είδατε τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο όταν πήγε ο Πέτρος δήθεν σαν φίλος του Χριστού, σαν φίλος, σαν δικός του άνθρωπος μόλις πριν από λίγο ο Κύριος του έχει πει μια πολύ γλυκιά κουβέντα του Πέτρου και του λέει «Σι Πέτρος και επιτάφθη την Πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν» Έχει ομολογήσει ο Πέτρος ότι σύ, είσαι ο Υιός του Θεού των και ο Κύριος του λέει ότι αυτή την κουβέντα Πνεύμα Άγιος σε φώτισε και την είπες και επάνω σε αυτή την πέτρα, επάνω σε αυτό το λόγο που είπες θα οικοδομηθεί η Εκκλησία μου και μετά παίρνει αέρα ο Πέτρος και πάει και του λέει όταν ο Κύριος άρχισε και τους μιλάει στους μαθητές του για το πάθος του Πάει και πέφτει στα γόνατα και του λέει «Κύριε δέω μέσου, σε παρακαλώ, μην πας στο μαρτύριο, κάνε μας τη χάρη, σε θέλουμε εδώ κοντά μας, μη σταυρωθείς Χριστέ». Τι το είπε ο Κύριος, «Είπαγε ο μου διάολε. είπαγε ο μου σατανά». Γιατί βλέπετε ο Κύριος ξέρει να διακρίνει τον καλό το φίλο από τον κακό το φίλο. ξέρει να διακρίνει την κουβέντα που θα του πεις μπορεί να την πεις εσύ με διάθεση παρηγορίας αλλά η καταστροφή μπορεί να είναι μεγάλη φύγε του λέει από μπροστά μου πειρασμέ γιατί ου φρονείς, τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων δεν έχεις μυαλό Θεού έχεις μυαλό ανθρώπινο Καταλάβατε, έτσι είναι ο φίλο. Διάλεξε το φίλο εκείνο που έχει πνεύμα Θεού στο κεφάλι του και όχι τη λογική, την ανθρώπινη, την κοσμική. Τι να σου πει, τι να σου πει, τι έρχεται και σου λέει όταν πεθάνει κάποιο δικό σου εκεί, τι έρχεται και σου λέει. Α, τον Κακομίρ, καλό άνθρωπο, καλό άνθρωπο. Ό, τον Κακομίρ θα τον φάει το σκοτάδι και λε ωραία ανόητη άντε πήγαινε από εκεί, άφησε το, τον άνθρωπο Δε φτάνει που είχε, δεν φτάνει που είχε το πένθος του, δεν φτάνει που είχε το καημό του, πας και του λες ένα σωρό αηδίες ένα πέστο. του κάνε προσευχή άνθρωπέ μου Βρέσε πνευματικό να σε στηρίξει στη δύσκολη στιγμή η καλύτερη η σοφότερη συμβουλή που έχεις να του δώσεις αν δεν ξέρεις να του πει τίποτα άλλο πνευματικό Και είχαμε πει και κάτι ακόμα, ότι ο ανόητος άνθρωπος, ο ανόητος άνθρωπος τι κάνει, επενή και χειροκροτάει τον εαυτό του. Είναι ο βλαμμένος. Είναι ο, ο βλαμμένος. Είναι, είναι ο εγωιστής. Αυτός που βλέπει τον εαυτό του Θεό. Θεό. Είδες πως τον ονομάζει τον εγωιστή. Και πείτε μου ποιος δεν το κάνει αυτό. Πείτε μου. Ποιο... Να το πω και εγώ. Εγώ ο πρώτος, ο χειρότερος. Να το πούμε. Ποιος δεν θέλει κολακία. Πείτε την αλήθεια. Ποιος δεν του αρέσει ο γλυκής ο λόγος. Ας είναι και ψεύτικος. Ας είναι και ψεύτικος. Που είναι ψεύτικη η λόγη αυτή. Ποιος δεν θέλει την κολακία. Ποιο δεν θέλει το ψέμα. Για να έρθει κάποιο την αλήθεια και να σου μιλήσει και λίγο αυστηρά όπως εδώ ο Άγιος Εντούτος που βρήκαμε μπροστά του παρηγοριά κοντά του που δεν ακούσαμε ποτέ λόγο γλυκιά από το στόμα του ποτέ όλο είχε να μας υποδείξει όλο είχε να μας κάνει τις παρατηρήσεις του όλο είχε να μας καθοδηγήσει δεν ακούσαμε ποτέ επενετικό λόγο από τα χείλη του γιατί ήξερε Ήξερε πως πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά του. Μη δέχεσαι και μην ακούς... Μπορεί να είναι γλυκά στα αυτιά σου. Μη δέχεσαι και ακούς τις κολακίες και τις ψευτιές των ανθρώπων. Και πολύ περισσότερο μην τις αποδέχεσαι μέσα σου. Θα λένε οι άνθρωποι. Εσύ κοίταξε με ειλικρίνεια τις αμαρτίες σου και εκείνες οι αμαρτίες, έστω κι αν τις Έστω και αν στη συγχώρησε ο Κύριος, δεν παύουν όμως να είναι οι αποδείξεις του ποιος είσαι και το ποιά είσαι. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια αγαπητοί μου, στους επόμενους δύο στίχους, των 19 και των 20. Με λίγη συντομία διότι η ώρα δυστυχώς με κυγγάει. Τι λέει ο 19 στίχος φιλαμαρτίμων χαίρει μάχες Φιλαμαρτήμων Λέξεις πρώτη φορά τις συναντάμε Τι σημαίνει φιλαμαρτίμων; Το λέγει η ίδια η λέξη Είναι ο φίλος της αμαρτίας Είναι αυτός που χαίρεται Απολαμβάνει να αμαρτάνει είναι ο φίλος του κακού Είναι να το πούμε απλούστερα Είναι το αντίγραφο του σατανά Διότι ο σατανάς είναι ο φίλος της αμαρτίας Εκείνος είναι Που έχει πλέον Απόλυτα συμβιβαστεί με την αμαρτία Και δεν πρόκειται ποτέ του να κάνει κάτι καλό Ο αμαρτιών Είναι το αντίγραφο του διαβόλου Τι λέει κάνει χέρι μάχες αρέσκεται να βλέπει τσακωμούς ο φιλοαμαρτήμων είναι ο ενορχιστρωτής του καυγά προσέξτε δεν είναι λίγο αυτό που λέω διότι μπορεί να, μπορεί να περνάει από το μυαλό σου σαν ε; τόσο σκληρή κουβέντα, τόσο σκληρός χαρακτηρισμός για ένα τόσο μικρό αμάρτημα Μην βιάζεσαι θα σου πω τώρα το, το αμάρτημα και θα δεις αν είναι τόσο μικρό που βιάστηκες να το κατατάξεις στη λίστα των μικρών αμαρτημάτων είδες να κάνει κάποιος κάτι Γιατί πας και πιάνεις τον άντρα της γυναίκας αυτής να τη το και δεν πας να την πιάσεις την ίδια. Γιατί πας για το λάθος της νύφης να μιλήσεις στην πεθερά και δεν πας να μιλήσεις την ίδια ή στη μάνα της. Θες καβγά δεν θέλει. Γιατί δεν λες την αλήθεια αυτού που συνέβη και πας και με τα πράγματα... Γιατί, θα ήθελες αυτό να γίνει για σένα. Ξέρεις τι είναι η συγκοφαντία ή η εσχρά όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισε ένας παλαιός ομιλητής που ακούω τις ομιλίες του. Η εσχρά συγκοφαντία την έχει δοκιμάσει ποτέ στο πετσί σου. Ξέρεις τι είναι να έχει κάνει ένα καλό ή έστω ένα μικρό κακό και να το ακούς να φτάνει στα αυτιά σου σαν κατηγορία εναντίον σου ότι έκανες πολύ μεγαλύτερο πολύ χειρότερο το έχεις δοκιμάσει ποτέ γιατί το κάνεις άφησε ότι πρέπει το στόμα σου να το κρατήσεις κλειστό ή να πας να μιλήσεις με τον ίδιο έτσι δεν δηλαδή, λέει ο Κύριος όταν βλέπει λέει να ομαρτάνει ο αδερφός σου, τι λέει, Τι με κοιτάτε, Είπαγε και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Πήγαινε πιάστονε και έλεγξέ τον και να μην σα ακούσει κανένα άλλο, ιδιό σα. Είπαγε και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνο εάν σου ακούσει εκέρδισας τον εαυτό σου τον, τον Αδελφό σου ποιος, ποιος, είναι, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο το πας και το λε στη γυναίκα του ή στην κόρη του ή στην ύφη τη ή στην πεθερά της για ποιο λόγο για να τη διορθώσεις μπράβο μπράβο mm. γιατί βλέπεις τι είπε ο Κύριος εννοείται σκοπό έχεις να κερδίσεις τον αδελφό σου εάν πας λοιπόν και μιλήσεις με τον ίδιο πρόσωπο προς πρόσωπο και του θείξεις το αμάρτημά του είναι πολύ πιθανόν να εκτιμήσει την ειλικρινιά σου και την αγάπη σου και να διορθωθεί βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση να μην ακούσει που τότε σε καθοδηγεί διαφορετικά ο Κύριος Και δεν σου λέει ποτέ πήγαινε να το πει στην μιεφητής ούτε στην πεθερά τη. Σου λέει άμα δεν ακούσει εσένα είπα και είπε εκκλησία Πήγαινε ο πέστρος στο πνευματικό του Αυτή είναι η εκκλησία Ξέρεις ότι κάπου εξομολογείται πήγαινε σε αυτόν να τον επαναφέρει αυτός στην τάξη που τον αγαπάει να του βάλει ένα κανόνα δεν το κάνεις ποτέ. Πιάνεις την κουτσομπόλα γύρω, πά στη βρύση, το λες από εδώ, από εκεί για να μαθευτεί ότι η τάδε γυναίκα, ο τάδε έκανε αυτό το αμάρτημα. Και πολύ χειρότερα, για φαντάσου, να είναι και ψέματα αυτά που λες. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει πήγαινε στον ίδιο. Πήγαινε στον ίδιο, ναι, γιατί μπορεί να είναι ψέμα. Έφτασε στα αυτιά σου κάτι, ότι κάτι συνέβη. Πήγαινε πια στον ίδιο, ναι. Ένα άνθρωπο άνθρωπέ μου, αυτό. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρόσεξε. <Και> Γιατί μπορεί να είναι ψέμα να πέσει ο άνθρωπος από τα σύννεφα. <Και> Για φαντάσου την κουβέντα που άκουσες από έναν, εσύ να την πεις σε άλλους 100. Πώς θα τι θα φτάσει στα αυτιά του ανθρώπου αυτού και μάλιστα χωρίς να έχει κάνει και τίποτα. Πώς το βλέπετε, είναι μικρό το αμαρτήμα. Δεν μιλάτε, δεν μιλάτε. Γιατί εμείς είπαμε κάναμε ζύγια, δικά μας ζύγια, δεν χρησιμοποιούμε τα ζύγια του Θεού για να μετρήσουμε τη βαρύτητα των αμαρτημάτων. Εμείς νομίζουμε ότι μεγάλος παλιάνθρωπος αμαρτωλός είναι εκείνος που σκόδωσε. Είναι εκείνο ο οποίος πόρνευσε Όντως μεγάλη αμαρτία Αλλά είδες ο Κύριος την πόρνη Τη συγχώρησε πολύ πιο εύκολα Από τη συγχώρησε Τους γραμματείς και τους φαρισαίους Που για μας, Λες τι έκανε, τι έκανε Ε το πήρε λίγο απάνω του και τι έγινε Βλέπεις διαφορετική Διαφορετικό ζύγι εσύ Από το ζύγι του Θεού Στην πόρνη τι, τι είπε Πήγαινε. Στο ληστή που είχε κάνει ένα σωρό εκκλήματα τι του είπε σήμερα να εσύ μετανοείς το τον παραδείσο. Σήμερα θα έρθεις μαζί μου στον παράδεισο γιατί μετανοείς ακριβώς. Ποιο δρυμής είναι ο Κύριος εναντίον των εγωιστών και των αμετανοήτων. Φιλαμαρτίμων χέρι μάχε. Ο άνθρωπος που αγαπάει το κακό, την αμαρτία, χέρι να βλέπει να σφάζονται οι άνθρωποι, να τσακώνονται όπως ο διάβολος. Τι σας έχω πει πολλές φορές, όσοι εξομολογήστε σε μένα, τι σας έχω πει, αλλά και σας τα έχω πει και επισήμως εδώ, προσέξτε τις μεγάλες ημέρες. Προσέξτε Χριστούγεννα, προσέξτε Πάσχα, προσέξτε όταν πάντα κοινωνήσεις μετά από καιρό που είχες κάποιο κανόνα πρόσεξε στη γιορτή σου στη γιορτή του άντρα σου που υπάρχει χαρά μες στο σπίτι πρόσεξε πρόσεξε είναι ο συγκοφάντης ο διάολος θα μπει θα σας κάνει άνω κάτι και μου το λένε οι άνθρωποι μου το λένε στην εξομολόγηση τι έγινε λέει παππούλη, μέσα το Πάσχα μέσα στο σπίτι ο επανάσταση γιατί για μια κουβέντα μια κουβέντα τι έγινε παππούλη στο βαφτίσι του παιδιού, Περμένεις να βαφτείς το παιδί. Να χαρούμε λίγο ρε, παιδιά. Χαρούμε. Μπήκε χαρά στο σπίτι. Ένας άνθρωπος γίνεται άγιος. Εκείνη την ώρα θα βάλει ο διάολος την παραξήγηση. Μου μίλησες έτσι και μου είπες αυτό και μου κάνεις το άλλο. Πρόσεξε. Είναι ο είπαμε. Είναι ο πεπειραμένος χιλίων ετών. Έχει χι, δεκα, δε, δέκα χιλιάδες μάλλον, δέκα χιλιάδες χρόνια πήραν. Κοινώνησες θα στην ξεράσει τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία που μπήκε μέσα σου ως ευλογία και σώμα και αίμα Χριστού θα στην κάνει καρκίνο. Θα στην κάνει φωτιά που θα σε ζεματίσει. Και τι κάνει λέει επίσης ο φιλαμαρτήμων παρακάτω Υψών θύραν αυτού Ζητήσει τριβήν Είναι ο εγωιστής Ο αμετανόητος Είναι αυτός ο οποίος Εδώ μιλάει μεταφορικά Φτιάνει μεγάλο σπίτι μας είπε πριν από λίγες ημέρες Τώρα μας λέει φτιάνει μεγάλη πόρτα Θέλει να παριστάνει τον κάποιον ε. Δεν του αρκεί το μικρό σπιτάκι, δεν του αρκεί η μικρή πόρτα να χωράει να μπει στο σπίτι του και να έχει την οικογενειακή του άνεση και χαρά. Θέλει να δείχνει ότι είναι ο μεγάλος, ο τρανός. Θέλει να πάει διακοπές στη Μύκονο. Μύκονο. Όχι όπου και όπου τώρα. Μείνουμε στην Πάτρα, πάμε στη Μύκονο. Θέλει να φτιάξει σπίτι δύο στρέμματα, τρία στρέμματα. Θέλει να κάνει γάμο, διαβάζω τώρα για κάποια. Μην πω το όνομά τη. Από αυτέ τι Θέλει να κάνει γάμο, λέει, με 700.000 ευρώ. Γάμο τη. 700 700.000 ευρώ. Και φύλα έψω από την πείνα. Και φύλλα σε ένα παντρεύσιο στο παιδί σου με πένια. 700.000 ευρώ μάλιστα <και> να δείξει ότι κάτι έγινε ο πλούσιος ο εγωιστής υψώνει θύραν φτιάνει μεγάλο σπίτι βάζει ωραίους πολυελαιός φτιάνει ωραία σαλόνια μέσα τη μανία αυτή που την πήραμε και εμείς και ενώ δεν έχεις Θες και εσύ να ανταγωνίζεσαι και να συναγωνίζεσαι με τους γείτονες, τους πλουσίους και θες και εσύ να αλλάξεις σαλόνι έτσι χωρίς λόγο. Τι έχει το σαλόγι σου. Κράτω το κυρά. Φκέψουμε καινούργιο γιατί. Γιατί να κατεβάσεις το απλό το φως και να βάλεις πολιέλο; Γιατί. Και γιατί να αλλάξεις τον ένα πολιέλο και να βάλεις άλλο πολιέλο; Γιατί. Τι, τι μουρλά πράγματα είναι αυτά. Βλέπεις τον εγωισμό. Βλέπεις πως μπορεί να διακρίνεις τις εγωιστικές σου διαθέσεις μέσα σου. Αρκέσουσε αυτό που έχει. Σε φτάνει. Και αν υποθέσουμε ότι τα χρηματά σου που, εξ, που εξοικονομήσει είναι λίγο περισσότερα και βερσεύουν κάποια, υπάρχουν και φτωχοί. Δώσε τίποτα. Δώσε τίποτα να βρεις μπροστά σου κάτι. Και συνεχίζουμε. ο σκληροκάρδιος ουσυναντά αγαθής σκληροκάρδιος θυμάστε την παραβολή του Κυρίου του σπορέως ο ένας σπόρος λέει έπεσε στην πέτρα να, να η καρδιά η πέτρινη καρδιά, η σκληρή καρδιά η ασυγκίνητη καρδιά η αμετανόητη καρδιά αυτή που δεν Πιάνει νερό επάνω της, βρέχει ο Κύριος τη βροχούλα της χαριτός του, αλλά στην πέτρα δεν παίγει η βροχή. Μόλις πέσει επάνω στην πέτρα, στέγνωσε, αμέσως πάει τελείω, έφυγε. Έφυγε η βροχή, κύλισε και έφυγε. Ανεπίδεκτη ματήσεως. Τι κάνει ο σκληροκάρδιος, αυτός που έχει σκληρή καρδιά, δεν θέλει λέει συναντήσεις με αγαθούς ους συναντά αγαθής Δεν θέλει συνάντηση με το Λόγο του Θεού Πόσα χρόνια έχουμε εδώ κήρυγμα Μετράτε με τα δάχτυλα. 15 χρόνια τώρα με τη χάρη του Θεού Από το 95 μέχρι το 2010 πόσο μας κάνει 15 χρόνια Πόσοι είναι εδώ γύρω Εδώ γύρω, εδώ, γύρω εδώ, που ακούνται Θυμάστε παλιότερα που άνοιγα τα μικρόφωνα και ήταν και απέξω κάποτε ανοιχτά και βγαίνανε εδώ στο, στο, στα μπαλκόνια και βρίζανε. Λάθος μου. Το διόρθωσα. Το κλείσαμε το μικρόφωνο να μην τους ενοχλούμε τους ανθρώπους. Αλλά είναι αυτή η συμπεριφορά. Αντί να χαρείς που ακούς λόγω Θεού έστω και μέσα από το σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να κατέβεις κάτω. Δεν χρειάζεται να βγάλεις τις βιτζάμες σου και να φορέσεις το κουστούμι σου για να έρθεις να κάνει εδώ. Κάτσε στο σπίτι σου να ακούς. Είναι κακό. Είναι μια εξυπηρέτηση εμπάσεις περιπτώσει. Να ακούσει και κάποιος άρρωστος που είναι μέσα στο σπίτι σου που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Γιατί δεν θέλεις συνάντηση με το αγαθόν, με το, αγαθό, το καλόν, με το λόγο του Κυρίου. Γιατί έχεις σκληρή καρδιά. Θυμάμαι πήγα πριν από κάποια χρόνια πήγα στο Άγιον Όρος με κάποια πνευματικά μου παιδιά είχε έρθει και κάποιος άλλος λέω παιδιά σήμερα θα πάμε λέω εδώ κοντά ήταν ένας γέροντας προορατικός είχε προορατικό χάρισμα ευλογημένος Άγιος άνθρωπος λέω θα πάμε σε αυτόν εγώ δεν έρχομαι μου λέει αυτός είναι Άγιος άνθρωπος λέω δεν έρχομαι ρε είναι Άγιος Άνθρωπος γι' αυτό δεν έρχομαι επειδή είναι Άγιος Άνθρωπος <Και> του αρκούσε που πήγε στην Εκκλησία έκανε ένα <Και> αυτό και πήγε και φίλησε την εικόνα και κάθισε με το ζόρι εκεί πέρα όρθιος ή καθιστός και αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του <Και> δεν θες να ακούσεις τόγου Θεού δεν θες να ακούσει έναν άνθρωπο με χάρισμα προορατικό να σου πει δύο λόγια πνευματικά. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος που έχει πνεύμα Άγιο μέσα του. Τι θα, γιατί, τι, γιατί δεν θες. Ξέρετε γιατί δεν θέλει. Ξέρετε τι είναι η σκληρή καρδιά. Η καρδιά γεμάτη δαιμόνια. Άμα πει εδώ στην ταλέπορη τη Μαρία την άρρωστη που έχουμε εδώ στην Πάτρα που δεν έχει τίποτα το κορίτσι είναι μια χαρά. Είναι καλή κοπέλα. Απλά... Τι ταλαιπωρεί το πονηρό πνεύμα, χωρίς να το ξέρει. Όπως και έχω και άλλη μια πνευματική μου θυγατέρα, η οποία έχει και αυτή το δικό της πειρασμό. Για πέστε στην ώρα της Κρίσεως, θα πάμε στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά. Ο, θα δεις, θα, θα πηδίξεις μέχρι εκεί πάνω. Θα κομπανίσεις το κεφάλι της επάνω. Θα πάμε στον Άγιο Νεκτάριο. Μην τέτοια μην τις λες. Ή θα σου δώσω να πιείς αγιασμό πα, πα πα πα πα θυμάμαι σε αυτή τη δικιά μου την πνευματικοπαίδη το πνευματικοπαίδη της λέω σου κάτι από το Άγιο Νόρο Σπάρτο και την ώρα την τσίμπησε ο, ο πειρασμό, Πάρτο, πάρτο, πάρτο το πάρ' πάρτο πίσω μου λέει πάρ το πίσω". πάρ' το πίσω ήταν λίγο λαδάκι εκεί από, το, από την υπεραγία Θεοτόκου Έτσι είναι ο σκληροκάρδιος άνθρωπος. Αυτές οι καπέλε δεν φταίνε. Έχα, δεν φταίνε. Επέτρεψε ο κύριος να είναι μέσα του οδέμονα και εκείνο να συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά ο σκληροκάρδιος φταίει. Άλλη μία περίπτωση, γιατί τις αναφέρω και τις δύο παραλλήλως, για να δείτε ακριβώς, για να δείτε ακριβώς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ διαβόλου και σκληροκαρδίου. Δεν θέλει επαφή. Μπαίνει ο διάβολο, μπαίνει ο, διάολος, μπαίνει ο να ακούσει λειτουργία. Θα μπει στην εκκλησία να πειράξει, να σε πειράξει άμα δει ότι είσαι αδύναμος. Δεν πει να ακούσει λειτουργία όμως. Εκείνη την ώρα έρχεται με βουλωμένα τα αυτιά και με κλειστά τα μάτια. Έρχεται να σου σπηρίξει τις βρωμιάς που θέλει και να τους κάσει πάλι. Γιατί αν είχε η διάθεση να ακούσει η λειτουργία θα ήταν άγγελο, θα ήταν άγγελος, δεν θα ήταν δαίμονα, σκληροκάρδιο, ουσυναντά αγαθή και παρακάτω και τελειώνουμε ανήρ ευμετάβολο γλώσση εμπεσύντε ει Ποιος Ποιο είναι ανήρ ευμετάβολος γλώσση? Είναι ο διπρόσωπος. Ο διπρόσωπος. Ο Ιάνος τον θυμάστε τον Ιάνο, Τον Ιάνο τον θυμάστε. Ήταν μια θεώτης της Ρώμης ο Ιάνος που είχε δύο πρόσωπα. Πρόσωπο μπροστά, γελαστό, πρόσωπο πίσω θλιμμένο. Ό,τι ήθελες έβλεπες. Έκανε έτσι, έβλεπες τη μούρη του θλιμμένη. Έκανε έτσι, σου γέλαγε. Έτσι είναι ο διπρόσωπος άνθρωπο. Έχει δύο μούρες. Τη μία μούρη την κρατάει για τα κοσμικά, για τα σαλόνια, εκεί που παριστάνει τον κοσμικό και λέει τις ακλαμάρε του και τις αηδίες του και έχει και άλλη μία μούρη που πάει στην εκκλησία, πάει και στον κύκλο και εκεί κάνει το Θεοσεβούμενο. Εκεί κρατάει κομποσκοίνι. Εκεί κάνει μετάνιες. Αυτός ξέρει πώ τον λέει η Αγία Γραφή. Ε? ο χλιαρός ούτε ζεστός ούτε κρύος έτσι λέει εκεί στην Αποκάλυψη και αυτός είναι λέει ο άγγελος της Λαοδικίας ο επίσκοπος δηλαδή της Λαοδικίας εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο θα τα βρείτε αυτά δεύτερο τρίτο κεφάλαιο απάντητε να διαβάσετε Δεν κοιτάτε; τι με κοιτάτε του λέει ο Κύριος Σου έχω πολλά κρατούμενα Του λέει αυτού μου Ε τι κρατούμενα λέει μου Κύριε Λέει Θα προτιμούσα να είσαι Λέει ζεστός ή κρύος Αλλά επειδή λέει είσαι Και μια άρχισε κοντά μου Και την άλλη πας κοντά στο διάολο Τι θα σε κάνω λέει Μέλωσε εμέσιν εκ του στόματός μου θα σε ξεράσω, σε συχάθηκα, δεν μπορώ, δεν σε μπορώ άλλο. Αυτό που κάνουμε όλοι μας. Για φαντάσου να έχεις έναν άνθρωπο να έρχεται δίπλα σου και να σε επενί, και να σε κολακεύει και να μαθαίνεις μετά από το γείτονα ότι πήγε στην διπλανή πόρτα και σε έθαψε. Τι θα πεις, τι θα πεις πε μου. Δεν θα πεις μέσα σου, να μου λείπει ο φίλος. Δεν θέλω την καλή μέρα του, άντε πήγαινε από εδώ, άντε φύγει από εκεί. Δεν σου έρχεται μέσα σου, δεν σου έρχεται να το ξεράσει. Έτσι είναι αδελφοί μου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τελειώνουμε εδώ και κρατήστε... Κρατήστε τα τέσσερα διδάγματα τα οποία μας έδωσε σήμερα ο Κύριος. Πρώτον, φιλαμαρτήμων. Πρόσεξε η αγάπη στην αμαρτία κάνει τον άνθρωπο να χέρει με το κακό του άλλου. Δεύτερον, κάνει τον άνθρωπο εγωιστή να υψώνει σπίτι ψηλό να φτιάνει μεγάλη εικόνα για τον εαυτόν του και για αυτό να άκουσες τι είπε ζητάει συντριβή προκαλεί το Θεό αυτός ο άνθρωπος ζητάει να καταστραφεί έχεις λιώσει ποτέ κουνούπι κουνούπι έχεις λιώσει ποτέ όλοι θα έχουμε λιώσει Εσεί έχετε λιώσει ποτέ κουνούπι στο τοίχο Έτσι, να του δώσει μια ε, ωραία τι μένει είδες το τι είναι τίποτα Τίποτα. Ψάχνει πού είναι τα πόδια του, πού είναι τα μάτια του, πού το κεφάλι του, πού τα κοκαλά του, πού είναι αυτά. Μια κοκκινήλα εκεί πέρα και τελείω και τη χαρτοπετσέτα και το σκουπίζει και τελείωσε. Δεν φαίνεται και τίποτα. Έτσι είσαι για την παλάμη του Θεού. Μην τον προκαλεί γιατί έτσι θα σου κάνει τον τοίχο και θα εξαφανιστεί. Τίποτα δεν Έτσι θα κάνει ο κύριο το χέρι του και πάει. Τελείωσε. Μην υψώνει τη μύτη σου ψηλά. Τέταρτο. Ο σκληροκάρδιος μαλάκωσε την καρδιά σου να γίνει όπως λέει εκεί στην παραβολή του σπορέως να γίνει το έφορο το έφορο κτήμα το έφορο χώμα το καλλιεργήσιμο χώμα, εκείνο το χώμα μέσα στο οποίο θα βλαστήσει ο καρπός του Λόγου του Θεού. Και τέταρτον, πρόσεξε τα δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο ένα και σταθερό, το ειλικρινές, το αληθές, που όποτε πρέπει θα είναι ευθύ. Και όποτε πρέπει θα γίνεται αυστηρό και όποτε πρέπει θα γίνεται χαλαρό και όποτε πρέπει θα γίνεται χαρούμενο και χαριέστατο αλλά πάντοτε θα είναι το ειλικρινές πρόσωπο πρώτα προς τον Θεό και στην συνέχεια προς τον συνάνθρωπο. Τελειώνουμε εδώ και πρώτα ο Θεός και πάλι το ερχόμενο Σάββατο αγαπητοί μου αδερφοί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.